Radion Wall. Ο τείχος έχει φωνή. Την τρίτη η νυχτάρια μου λέει, ευτυχώς που πέρασε η WM, η Mountain, η λοιπόν. Φτυχώς που πέρασε, γιατί λέει είναι μια Δευτέρα χθε, που οι επιστήμονες ε, ε, ε, με διάφορες βρήκαν ότι είναι η πιο Όχι για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Είναι μαθηματικά πρόβλημα. Είμαι μόνος μια μορκοβρήνη που λέει το τραγούδι. <συσκάστα> Μάλιστα. Αυτή <συσκάστα> είναι υπάρχουν κι αυτά. Καλήμπαν να σωθήνει τον Νικόλα από το όμορφο είναι Αν το συνέχεια και να κάποτε. Καλήμπαν δεν τα πώς το χαράτσι αργομονιάτικο. Είναι ειστερήσω κύριες, αργομουνιάτικο, αλλά <laughs> εντάξει εμείς, δεν θα πληρώνουμε αφού κάνουμε στα δυσχύρια σούπερ μάτια. θα πληρώνουμε για εξαραδικό με το αργομουνιάτικο, άκουθόρος, αργομουνιάτικο, <laughs> δηλαδή είναι σε αγία το σύστημα. Γι αυτό μάλιστα δεν που είναι, λυπηρού, είναι φυσικά για μία ακόμη φορά ο <σομίως> <σομίως> Είναι σε κατάσταση συναγερμού και ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι θύματα εκεί. Αν πρέσουμε την ελπίδα και ε, οι ε, ε, η μπάντι, πώς τη Δεν με με στο κάτω, μάτια και το αυτό να του και το δούλου του, το δούλο του. Το δούλο του, το δούλο του. For Nice to meet you. Ride. Ride. συνδέξη, τα έχουν υπογράψει θα είναι εθνικό επίδομα Εσεί είστε αγρότε μου, ειδικά εσά θα σα βολέψουμε, Θα σα βολέψουν το μεταξύ εσεί. στην ακίνητη περιουσία είναι ο άλλο κόλπο. Το κόλπο δηλαδή το οποίο έστησαν στα χαρθιά, γιατί στην πράξη θα πάρουν, όπως ξέρετε, το τρίζω το μακρύτερο. Γιατί τα ίδια ποσά θα έχει πάρξει το κράτος από την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων και όταν θα καταργηθούν αέθεια. Γιατί θα δηλαδή γίνει αυτό. Διότι οι δραϊκές συνοικίες θα πληρώσουν περισσότερα σε σχέση με τις μεσαίες, που είναι πιο ακριβές συνοικίες, περιοχές, εσείς, όπως τα είναι πάρα δύσκολα αυτά που κάνουν στις εμβλίες εσεί δεν μπορείτε να τα... Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε γιατί δεν είσαστε αριστεροί, δεν είσαστε τέλος πάντων. Βλέπει ότι έχουμε πρώτο όσο έχουμε ξητάει. Straight. <laughs> Βίλδι, επισήμως, με τον «ΜΠΑΚΙΜΟΥΝ, ο ΜΠΑΚΙΜΟΥΝ, ΜΠΑΚΙΜΟΥΝ, ΜΠΑΚΙΜΟΥΝ, είπε ότι θέλει να βάλει ένα παγκόσμιο φόρο, προσέξτες τώρα, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αφού τη δημιουργήσαν πρώτα, αφού στερήσαν τους ανθρώπους της πατρίδας, τη γη τους στα σπίτια Έρχονται τώρα να βάλουν παγκόσμιο φόρο τον Συνόμενα Αναντιματιών μέσω του Bunkin' Moon, και στο πυρμήνει φυσικά ποιος είναι άλλος, πρώτος ποιος το ξεκίνησε, ο Χέρσο Ιμπλε, ο Herschweble, δείτε το αυτό το, το, το ρεπορτάζει, όπου ξεκίνησε ο Bunkin' Moon Αν άμα για αθηναϊκή δημοκρατία σου μιλάνε για τους σκλάβους Ναι Ακριβώς σου για τους σκλάβους Ναι, ένας προψέμονε δεν είναι πλούσι Ναι, αλλά και τι κάνουν οι θα τέσσε Τρεις ήμισι δις, είναι τρεις ήμισι δις Είναι η δημοκρατία του καπιταλισμού Είναι τρεις ήμισι δις άνθρωποι Απέναντι σε 65. Παίνονται σε 65, λοιπόν, 65 άνθρωποι, για ανθρώπους μιλάμε, έτσι. Περπατάνε στα δυοπόδια, χειάζουνε, κλάνουνε, όπως και τα υπόλοιπα 3,5 δις ανθρώπων. Εκτωμετά ξέβαια, έχουν όρεξη για γκλαίδια μου στην ένα μήνυμα η Κατερίνα, Να κόψουνε πίτα, λέει, και να λεντάνε την ψηφοκουβαλητική πίτα. Και φυσικά έχουν όρεξη οι Αγλένδια. Λοιπόν. Και οι Αγλένδια, να μην έχουν όρεξη. Γιατί θέλω να μην το δεν μια γάρα. το ζωή σου. Και θα πάμε μια χαρά. Μια Έχουν κάνει αμαρτία Βέβαια, πολλοί από εσά μπορεί να έχετε στην άκρη του mm. Ματσίου mm. αλλά δεν είναι αυτός ο πολιτισμό. Mm. Αυτός είναι ο, ο, ο θερφέτος mm. που σας το mm. Αυτά, αυτά είναι, δεν είναι ο υγιής πολιτισμός. Mm. Η αρρώστια, η οποία βοροδεύνη εδώ και 30 40 χρόνια, όχι ότι πριν σφίλαμε στην υγεία, αλλά όταν υπήρχε ένα αποκούμπι, υπήρχε ένα αποκούμπι, το οποίο υπάρχει καλή απολειτισμό, έγινε στους άνθρωπος παρακολουθώντας ένα θεατρό του, μια μουσική του. Πέρα δεν υπάρχει τίποτε απολύτω, Υπάρχει αυτό ο άρρωστος πληθυσμό ο οποίος ε, παρουσιάζεται και ως ελληνικός, ως Ελλάδα, αλλά δεν είναι αυτή η Ελλάδα. <συσχελίδη> Εμείς θα επιμένουμε και θα λέμε ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. <συσχελίδη> <συσχελίδη> αυτή η χωρή είναι ανακάλυψη των δεκαδιών του Πασό. Όπου <συσχελίδη> <où> πασόχνονταν οργανώσεις <συσχελίδη> και η <συσχελίδη> Ένωση <συσχελίδη> <συσχελίδη> <συσχελίδη> <συσχελίδη> <συσχελίδη> <συσχελίδη> <συσχελίδη> Ο Σύνδελμοστάδε και πήγαιναν, ξέρω εγώ, στην Άντζερα Δημητρίου, στο Λεπά και βλένταγαν άδυνα νούλα μέχρι πρωίας. Συμφύνονται και σήμερα, όπως ανακάλυψείτε, είναι και αυτές οι ιστορίες που κάνουν με τα χωριά και τις κονοπόλεις, ξέρω εγώ, μακρινέικα 85, βουτσαρέικα. 87 και τέτοια. <Γυσίλισμα> η γιορτή της Σαρδένας, η γιορτή του Κάστανου, η γιορτή της Αγγελάδας, η γιορτή της Μαλαϊκέ, αλλούν, Μαλαικέ... το... αλλούν, το Και διάφορα άλλα. Και από τον πολικισμό να πάνε. Άστανα πάνε στον πιο. Εκπρόσωπο του των περιοχών είναι εκεί σαν αυτό που είπε και έδωσε την κλίτσα. Στον τρίτο, ο οποίος με κάθε καθεστώς εκπροσωπεί τον πολιτισμό μιας περιοχής εντός και εκτός σύνορων. Και έτσι κατάτισε τον δίποδο. Mm. Αυτός τώρα είναι απολυτισμένος. Εμείς οι απολύτιστοις είμαστε απολύτιστοι, αν δεν το έχετε καταλάβει. So we Από την Ιωρά, το δημόσιο παπαριές, παπαριές, Ξάπλας, παιδιά, εμπρός, εμπρός. Δεν ορίστε και να πούμε να τελειώνει το θέμα, αλλά και αυτό που δεν δεν θα έρθει σε στιγμή που θα πάρουν το θυρίζω το μακρύτερο. Μην νομίζετε. Σαν μου πει, χρειάζονται φύλακες. Δεν μπορεί να είναι όλοι φύλακες. Φύλακες των Δεν μπορεί. Δεν θα σας Κατάφερε ω επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση είναι μόνη τη, να εισπράξει μόνο 6 εκατομμύρια ευρώ. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν υπήρχε ημέρα τα πρόγραμμα να πληρώνον, θα είχε μπει μέσα 44 εκατομμύρια ευρώ. 44 εκατομμύρια ευρώ. Κατάλαβε, ε, μεγάλε. Γιατί κάθονται σούζα όταν του βγαίνουν. Γιατί δεν για να διοριστούν και εκεί μέσα. Είναι, και σ' αυτόν τον τρόμο, οι πάντες εκεί, από τον πορτιέρι μέχρι τον μεγάλο δημοσιογράφο, είναι δημόσια οι καπεδικοί υπάλληλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Ε, είναι σαν με την εκπομπή που είχε η ΕΡΤΡΙΑ Κυριακή στο χωριό. Δεν ξέρω τι δημόσαστε. Όπου, για να έρθει στο χωριό, πλέον 15-20 ευρώ ο δέμαρχος, ο νομάρχος της περιοχής. Πρέπει τώρα το δημόσιο, στο δημόσιο να έρθει και το δυστύχημα ποιο είναι τώρα. Οπότε μαζόμεθα με όλη το χωριό, ακούστε τώρα δηλαδή, ποια λογική είναι. Να χορέψουν, να φτιάχνουν, να γυρέψουν οι γυναίκε για να τι κειμετογραφήσουν οι γυναίκε στο χωριό και να του προβάλλουν την ώρα. Τι λύση να βρει. Τι λύση να βρει. Από τη μία να χορέψουν όλου. Εγώ καλή μαθήα. Τι να είναι η κυρία είναι η Τι μάζει, τι, μάζει, κάνα, τι μάζει, πού δεν δάδει, Με λίγο αυτό μεγάλη φωνή, αυτό το Ιάκου. BITCH! <laughs> σύμφωνα με το πλάνο, τον απόξω. Άλλαξε το κόλπο. Ο τρόπος αντίδρασης στο δικό σας δεν είναι να αλλάξει. Οι συνδικάλες δεν μπορούν να σκέφτονε καμιά μαγιά καλή μπασκετ. <laughs> <laughs> Α, όπως σκεφτήκανε οι οικοδόμοι που κατέλεκανε τα φέρετρα και τα με τα φέρετρα σημειολογικά. του ο Αλέξης που έκανε την Τρώη καθεσμούς και τα λοιπά τους χώρους όσους είπε εθνική ανάγκη, άλλαξε και το όνομα του διορισμού. Δεν λέγεται διορισμός, τώρα λέγεται μετακλητός υπάλληνος. Μετακλητός υπάλληνος. Θα κάνουμε μια μετακλητή υπαλληλία θα λέει τώρα, θα κάνει τηλέφωνο, ξέρω ή Νίτσος και το τσίπρα. Δεν είναι μια μετακριτή παλιά ηλικία. Ε, ε, ε, ηλικία. Ε, ε, ε, ε, ε, ε. Άλλαξαν τα παιδιά. Άλλαξαν. Αυτοί, εκείνοι που δεν λέει να αλλάξει είναι ο τρόπο αντίδραση. Ο τρόπο αντίδραση δεν μπορεί γίνει τίποτα. Στο τέλο, βέβαια, δηλαδή, δεν θα γίνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να ακούσουμε βαρέα έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο, ο οποίο κάποια στιγμή αποφάσισε να την υποφάνησε και την αποφάνισε. Ας ακούσουμε και... τη τραγούδι και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε παρέα... Esto es y